Thank you. από τη φιλία το 14 .com. γιατί οι Έλληνε κάθε φτερά βράδυ τέτοια ώρα εκεί κάπου γύρω στις 8 και κάτι ψηλά Καλησπέρα σε όλη την παρέα, τη γνωστή και την άγνωστη από την περιοχή Αττικής, από την Ελλάδα, από τα περισσότερα μέρη και από Ευρώπη, από το Ροντό, από Νέα Υόρκη. Εδώ όλη η παρέα, κάθε βράδυ στον Αλμπέντο, χτες και τρομακτικό κόσμο μέσα από τη φιλή, ήταν και πολύ ενδιαφέρον το θέμα με τον Παντέλη τον Όμω, εδώ είναι στο στούντιο. Η αγαπημένη μας εδώ όλων και έρχεται και μας λέει διάφορα ιδιαίτερα πράγματα Το τελευταίο καιρό κυρίως η Μαρία Τζάννη Καλησπέρα σας, πως είστε Καλησπέρα για από μένα Είσαι καλά <laughs> Να μου είστε καλά <laughs> ε, Όπως είπαμε σήμερα μπαίνομαι στην τραγωδία Είναι ε, μια τραγωδία ε, η όλη ε, κατάσταση Με πρώτον τον εσχύλο βέβαια που είναι και αν εξαιρέσουμε τον Φρίνιχο, που έχουμε κάτι σπαράγματα από την μιλή του Άλωσιν και κάτι άλλους Είναι από τα κείμενα που έχουμε ο, ο Εσύλος με τους Πέρσες είναι το αρχαιότερο ας πούμε, Κείμενο. Ε, ναι, δράμα που έχουμε Που έχει διασωθεί, δεν ήταν αυτά αρχαιότερα όχι αλλά για τα τον Εσχήλο εννοώ. Τα έχουμε χάσει. Ε, ο Εσχήλο έγραψε περίπου 150 πλέον από ό,τι έχουμε από τον Αλεξανδρινό Κανόνα, αλλά σώζονται μόνο 7. Από 150? Μάλιστα. Έλα. Α, δε, μα, μα, μα, μα είναι Ήξερα ότι έχουν μείνει λίγα, αλλά τόσο λίγα και βγαίνει και τόσο πολύ νόημα. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, σκέψη Βέβαια. να υπήρχανε τα, τα μισά από όλα. Ε, ο Εσχήλο έγραφε τριλογίε. Και θα μιλήσουμε για, για αυτόν και για την τραγωδία. Θα κάνουμε ένα εισαγωγικό γενικά στην τραγωδία ε, και μετά θα μπούμε στον Εσχύλο και θα αναλύσουμε ιδιαίτερα από τον εσχήλο ε, τους ε, Επτά Επιθήδας, ε, τις Ευμενίδες και τον Προμηθέα Δεσμότη. Στα άλλα θα αναφερθούμε γιατί εκτιμώ ότι αυτά μας ενδιαφέρουν και σήμερα. Και βεβαίως ξεκινώ από τον Αριστοτέλη μας, την περίφημη γραφή του για το τι είναι η τραγωδία. Η τραγωδία λοιπόν είναι μίμησης έστων τραγωδία, μίμησης πράξεως, σπουδαία και τελείας. Είναι λοιπόν λέει η τραγωδία μια μίμηση μιας πράξης, πράξης, δράσης ανθρώπων η οποία είναι πολύ σημαντική, σπουδαία και είναι μέσα στο, στο έργο έχει μια αρχή και ένα τέλος, τελειώνει. Δηλαδή υπάρχει ε, μια ε, έκβαση η οποία έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος μέγεθος εχούσεις έχει ε, μέλος έχει δηλαδή και τραγούδι ειδισμένο λόγο όπως λέει ο Ριστοτέλης ε, χωρίς εκάστο των ειδών εν της μορίς όπου έχει διάφορα μέρη έχει δηλαδή την ε, εισαγωγή έχει ε, την πάροδο του χορού, γιατί έχει χορό. Θα δούμε τι είναι ο χορός στην τραγωδία. Έχει μια άλλη την αντιμαχία που είναι πρόταση με πρόταση όταν φτάνει σε κορύφωση η τραγικότητα και βεβαίως έχει και την έξοδο που συνήθως την έξοδο την κάνει ο χορός. Όχι πάντα, γιατί στο Προμηθέα Δεσμότη, ας πούμε, έχουμε την επίκληση του, του προμηθεία στην α, ε, Θέτιδα, που την ονομάζει Θεά με τα χίλια σου ονόματα, μα πάντα ίδια. Δες με πως Πάσχο, έτσι θα τελειώσει εκεί. Ε, και υπάρχουν και τραγωδίες που δεν έχουν εισαγωγή, όπως οι «Επτά επιθείδες» μπαίνει κατευθείαν. Ε, αυτά τα, τα μέρη ε, υπάρχει μία δράση, δεν απαγγέλλονται όπως στα επί, Αλλά βλέπουμε ανθρώπους να δρουν επάνω στη σκηνή. Δεν απαγγέλουν δηλαδή το, το, το έπος, το ποίημα. Πράττουν, πράττουν. Και ο Αριστοτέλης το λέει αυτό δρόντων και ου διαπαγγελίας. Ε, και τι κάνουνε αυτό, με αυτό διελέου και φόβου περαίνουσα την τοντιού των παθημάτων κάθαρσης. Ε, με το έλεος λοιπόν και ε, των φόβων, θα δούμε τι είναι το έλεος και τι ο φόβος, ε, γίνεται μία κάθαρσης ε, αυτών των παθημάτων. Ε, συμπληρώνει ο Αριστοτέλης και λέει ότι λέγονται ιδισμένων μεν λόγων, τον έχοντα ρυθμών και αρμονίαν και μέλος. Ε, το δε χωρίς τη σύνδεση το διαμέτρον είναι μόνον περένεσθε και πάλιν έτερα διαμέλους ενώ υπάρχει δηλαδή θα λέγαμε σήμερα με όρους η πρόζα και το το λυρικό κομμάτι Μπράβο. έτσι έχει δηλαδή και λυρικό κομμάτι ας πούμε πάντα τα χωρικά και, είναι, και, πρόζα. Έτσι, και ε, την πρόζα να δούμε λιγάκι αυτό το έλεος. Στην τραγωδία δεν ε, ενδιαφέρει τόσο αυτόν που γράφει παίρνοντας ένα σπουδαίο γεγονός της ιστορίας και από κάποια πράγματα του μύθου που ο μύθος δειλεί αληθίαν βέβαια και που υπάρχει μια αν θέλετε αναγνώριση προσώπων που συνδράμουν την πλοκή είναι δηλαδή οι πρωταγωνιστές ή επέρχεται μια Οδηγείται δηλαδή η τραγωδία σε μια, στην τέλεση μιας πράξεως η οποία δημιουργεί την κάθαρση. Όπως ας πούμε στις ευμενίδες που θα ξεκινήσουμε με μια τραγικότητα απίστευτη, να κυνηγούν τον Ορέστη οι Ερινίες και ε, τελικά θα επέλθει η κάθαρση με την ε, θέσπιση της Αθηνάς μιας δίκης που θα την ονομάσει επειδή εκεί θα κάθονται στον Άριο Πάγο τον, τον, τον βράχο το, του Αρέως και εκεί η ψήφος της Αθηνάς που θα προεδρεύει θα υπάρχουν και πολίτες των Αθηνών και από τότε θεωρείται αν έχουμε ισοψηφία του Προέδρου ή διπλή ψήφος. Για να βγει Από κάτι. Τότε, ναι. να βγει Αλλά θα το δούμε τότε εκεί. Απλώς το ανέφερα τώρα για να σας πω ότι ναι, τι είναι αυτό που ε, προκαλεί την κάθαρση. Η κάθαρση όμως αυτή έχει να κάνει με τον θεατή. Και εδώ είναι το έλεος. Το έλεος είναι... Η αγωνία του ανθρώπου υπαρξιακή για το πώς λειτουργεί η μοίρα του, πώς του συμπεριφέρονται και ποιες είναι οι βουλές του θείου, πώς ο ίδιος μπορεί να είναι δημιουργός της μοίρας του, χωρίς να το γνωρίζει, να κάνει πράγματα χωρίς να τα ξέρει, χωρίς να τα καταλαβαίνει, αυτό που λέμε έλεος πια, δηλαδή να φτάνει σε μια τραγικότητα, Πράξη σε μια υπόθεση σπουδαία, σημαντική της ζωής, που ο άνθρωπος βλέποντας ότι αυτά τα πράγματα που μπορεί να φοβάται μήπως του συμβούν αυτού έχουν συμβεί και όμως επήλθε μια λύση και ίσως βέλτιστη λύση σε αυτά τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο νιώθει ο άνθρωπος μια ανακούφιση. Ε, αντιμετωπίζει τον υπαρξιακό του φόβο και έχει μια ηρεμία. Από την άλλη τη μεριά, η τραγωδία είναι γεμάτη από μηνύματα, μηνύματα καταπληκτικά ε, που ε, συνδράμουν την εσωτερική και συστημάτων προτύπων, ιδεών που πρέπει να έχουμε γι' αυτό και το ένα και είναι και εμεί το, το, το ξέρουμε σήμερα ήταν ένα είδος αν θέλετε λαϊκής επιμορφώσεως εκεί θα λέγαμε επιμορφώσεως του Δήμου γι' αυτό και Κάποια στιγμή ο Περικλής ε, για να μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι πολίτες και να παρακολουθούν τις τραγωδίες στο θέατρο του Διονύσου θα, και παντού όπου σε όλες τις πόλεις είχαν τα θέατρά τους και πες να μιλάμε τώρα για την Αθήνα συγκεκριμένα. αθηναϊκή τραγωδία βεβαίως Λοιπόν, ε, θέσπισε τα χωρικά που ήταν ένα αντίτιμο που τους το έδινε για να μπορούν αυτοί αντίστοιχα να πληρώσουν κάποιον εργάτη από μια άλλη περιοχή όταν είχαν δουλειά και να μπορούν, για να μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν την παράσταση. Και βεβαίως είχαμε και αξιολόγηση ε, βραβεύονταν οι καλύτεροι ε, και ήταν ε, συμμετείχε ο κόσμος έπαιρνε και το φαγητό του γιατί αυτό ήταν όλη την ημέρα Ναι, ναι να θυμίσουμε δεν παίζαν τα θέατα τη νύχτα με προβολής Ναι, ήταν όλη την ημέρα ε, Ήταν ένα είδος καταπληκτικής αγωγής καταπληκτικής αγωγής αλλά ταυτόχρονα και μιας αν θέλετε ταχύτατης, ταχύτησης ψυχανάλυσης θα λέγαμε σήμερα, που ανακούφιζε τον ψυχισμό από διαφόρους υπαρξιακούς φόβους και οι φόβοι αυτοί ήταν για το τι θα μπορούσαμε να πάθουμε είτε από άγνια είτε από ύβριν, ε, γιατί... Ε, η Ιδρυς Ήβρη, προκαλεί το όχι μόνο από ασέβεια ε, στην βούληση των θεών δηλαδή σε κάποια αξία αλλά και από κορεσμόν ε, πραγμάτων δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα υπερκαταναλωτικά όντα με θλιδί κτλ. η το να περιφρονεί κάποιος ε, το δίκαιο Αυτά όλα ήτανε ήδη ε, Ή ο, ο ξυπασμός για πράγματα ε, Θα το δούμε αυτό και στους Πέρσες και όπου αλλού και στους άλλους Όπου ας πούμε κάποιος χωρίς να πραγματικά να αξίζει, να επέρεται για αυτό που είναι και να δείχνει μια επιπολαιότητα στην αξιολόγηση αυτού. Γιατί η τραγωδία μας υποχρέωνε να στραφούμε σε αυτόν και να κάνουμε μια κατάδυση στο είναι μας και να διαπραγματευτούμε τα, τα, εσωτερικά. τα εσωτερικά μας πράγματα αυτά τα πάθη μας τις φιλοδοξίες μας όταν δεν ήταν οι και δεν άξιζαν και λοιπά την περιφρόνηση ε, της φύσης των πλασμάτων των άλλων και τα λοιπά και βεβαίως ε, έχουν διαφορές οι, οι τραγωγικοί μας στον Εσχύλο α, και τώρα σας λέω κάποια πράγματα που ε, συμπληρώνω αυτά που έχει βιβλιογραφία και είναι δική μου εκτίμηση αυτό, επομένως μπορείτε να το δεχθείτε και διαβάζοντα τις τραγωδίες να με δικαιώσετε ή να με απορρίψετε. Στον εσχύλο λοιπόν αυτό που είναι το κυρίαρχο είναι η μαρμένη η μαρμένη είναι αυτό που λέμε μοίρα αλλά αυτή η μοίρα είναι τρεις παράγοντες που την διαμορφώνουν είναι από τη μία μεριά η θέληση των θεών από την άλλη οι συνθήκες που αναπτύσσονται μια δυναμική... και το τρίτο είναι το υποκείμενο... το οποίο ε, ή θα καταλάβει ή δεν θα καταλάβει... και θα έχει, θα, θα έχει μια μη αρμόζουσα συμπεριφορά... οπότε θα υποστεί τις συνέπειες. Αυτή η μαρμένη που προκαλεί και τις ερηνίες οι οποίες ερηνίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δραματική στον ενσυνείδητο άνθρωπο, η δραματική συνθήκη που ο άνθρωπος ελέγχεται από τον ίδιο του τον εαυτό και ενδοπροβάλλει ε, το, το, το αδίκημά του ε, και δεν μπορεί να βρει ησυχία. Ε, ζει πραγματικά μια εσωτερική κόλαση θα λέγαμε σήμερα, Και βέβαια η Άτη μια άλλη φοβερή οντότητα μορφή η οποία προκαλεί συσκότηση στο μυαλό του ανθρώπου και τον κάνει να συμπεριφέρεται παράνομα ή όπως θα λέγαμε σήμερα διαστροφικά, να κάνει πράξεις η δεχθούς διαστροφής, όπως ο, ο, ο Ατρίδης που σκοτώνει και προσφέρει ε, γεύμα με τα παιδιά του Θιέστη, που αυτό θα είναι αφορμή να ε, υποστεί ο ήκος των Ατριδών τέτοιες μεγάλες καταστροφές. Έτσι λοιπόν η τραγωδία είναι κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στον εσχήλο είπαμε ότι υπάρχει η Μαρμένη, αλλά υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις περιμήρας όχι με την έννοια του κισμέτ, της αναπόδραστης ε, αναγκαιότητας, αλλά ε, εδώ ευθύνεται και ο άνθρωπος. Ευθύνεται και ο άνθρωπος. Ένα παράδειγμα, ο Δίας θα στείλει τον Ερμή και θα πει στον ε, Έγιστο να μην παντρευτεί την ε, κλητεμνίστρα και να μην εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και να μην σκοτώσουν τον αγαμέμνονα αυτός όμως θα παρακούσει παρόλο που ειδοποιείται γιατί θα ελάβνεται θα πριτανεύσει μέσα του το πάθος του και η φιλοδοξία του Επίσης Να μην ξεχνάμε ότι οι αμφιθυμικές καταστάσεις θα παίζουν τεράστιο ρόλο. Ο, ο Ρέστης ε, έχει από τη μία μεριά την, τον, τον νόμο τον παλιό που ο νεκρός απαιτεί εκδίκηση και ε, ικανοποίηση γιατί δεν θα ησυχάσει η ψυχή του... Και αυτό είναι ένα χρέος στο γιο του να το, να το επιβάλλει και στον φόνο να αντιδράσει με, με, έναν, με έναν άλλο φόνο του φταίχτη. Αλλά παρά, παρόλα αυτά ξέρει ότι η εκδίκησή του στρέφεται κυρίως εντολή του νεκρού πατέρα του στη μάνα του. Γνωρίζει όμως ο ορέστης ότι δεν μπορεί να σκοτώσει τη μάνα του. Έχει λοιπόν μία ανθιθυμία... και ξέρει ότι πρέπει να το κάνει και ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει. Και είναι καταπληκτική η πορεία των πραγμάτων εδώ όπως εκτιλήσονται. Έχω λοιπόν διατυπώσει... Ε, μία θεωρία για το πώς αντιλαμβάνεται ο ελληνισμός γενικότερα, την ημαρμένη τη μοίρα, της οποίας στη λογική του Έλληνα ανθρώπου ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός, γιατί έχει δικαίωμα επιλογής. Η θεωρία μου λέει ότι Οι συμπαντικέ δυνάμεις έχουν ένα σχέδιο το οποίο όμως διαμορφώνεται από τον χαρακτήρα εκάστου ανθρώπου. Και ο χαρακτήρας διαμορφώνεται από αυτά που παίρνει από την οικογένεια, Έτσι. από το περιβάλλον και από την παιδεία του. χρησιμοποιεί δε η συμπαντική δύναμη, οι συμπαντικέ δυνάμεις, τον χαρακτήρα του ανθρώπου ως μέσον για να τον οδηγήσει εκεί που του αξίζει. Άρα η επιλογή του ανθρώπου είναι επίσης καθοριστική. Δεν υπάρχει δηλαδή μια μοίρα κισμέτ ναι, το έχουμε πει, δεν είμαστε Αλλά μυρολάτρες. είναι συνδημιουργός Ωραία. της μύρας του άνθρωπος Γι' αυτό και οι πρόγονοι λέγαν Ήθος ανθρώπο δαήμων ή δαίμων Ο χαρακτήρας μας είναι η μοίρα μας Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα Α, Χαλαρώσεις και εσύ και εμείς και όλοι Εδώ Μαρία γιατι γιατί οι Έλληνες κάθε Αν έχει ερωτήσεις, these μεταφέρω these Εννοείται Λοιπόν, αν πέντω I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, Let's pass some time. And I will give to. Εδώ με ένα τραγούδι για τα παλιά. 514.00. Ακούμε την εκπομπή γιατί οι Έλληνε κάθε Δευτέρα βράδυ με την κυρία Μαρία Τζάνι. Να ευχαριστήσω του φίλου που είναι μέσα από τη Στοχόλμη, από την Αγγλία, από το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Γερμανία, από την κεντρική και βόρεια Ιταλία. Ε, από όλη την Ελλάδα, από την Καβάλα Ξάνθη μέχρι τη Σπάρτη και βέβαια την Κύπρο και ειδικά το φίλο μου εκεί στη Λάρνακα. Λοιπόν, ε, Σήμερα ξεκινάει την ενότητα Περί τραγωδίας Η Μαρία έχει αναλύσει Τι εστί τραγωδία Και τώρα θα πάει λίγο παρακάτω Προς τον Εσχύλιο Από εκεί που θα ξεκινήσει σήμερα Κον Εσχύλιο ναι. Σήμερα Μάλιστα. Λοιπόν παρακαλώ Πάμε λοιπόν ε, να πούμε τώρα Για τον Σοφοκλή Χοντρικά ο Σοφοκλής ε, Θα δώσει Πιο ε, ισορροπημένη την έννοια της Ιμαρμένης εκεί ο άνθρωπος θα είναι ε, πολύ πιο εμφανός ε, δράστης της ιστορίας του της πορείας του ε, και βέβαια ε, οι αξίες της ε, ε, δημοκρατίας ε, του ελληνισμού θα είναι πιο μεστές και ε, θα δίνονται ε, σε επίπεδο αγωγής καταπληκτικά, καταπληκτικά. Ε, θα τα δούμε αυτά όταν θα πάμε ε, Αντιθέτω στον Ευρυπίδη όπου η δημοκρατία λιγάκι παραπέει και μετά από αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην Αθήνα ε, εκεί με τη δράση και των σοφιστών με τις εμφυλιωτικές έριδες που θα οδηγήσουν και στο μεγάλο πόλεμο τον Πελοποννησιακό. Εκεί λοιπόν ο Ευρυπίδης θα φτάνει σε τέτοια παροξισμική συνθήκη την τραγικότητα που δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ε, τι πρέπει να κάνει και θα φτάνει ε, σε λύση να εμφανίζει τον απομηχανή Θεό για να δώσει λύση. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, πάμε σε μία επιστροφή, δηλαδή πάμε ε, σε μία κατάσταση του ότι ε, ο άνθρωπος όταν καταρέει το αξιακό σύστημα στο Ζητάει οποίο έχει θεούς. γαλουχηθεί, εκεί έχει ανάγκη παρέμβασης εξωφυσική για να ε, δώσει τη λύση του. Μια Αλλά αυτά ζητάνε, θα τα δούμε ιδιαίτερα. Μου ζητάνε ο φίλος μου από τη Λίμνο να τιμολογήσει τη λέξη Τραγωδία, παρακαλώ. Α, η, η, η επικρατέστερη βγει, είναι, ναι, ναι. η οδίτα των τράγων όπου ήτανε προήλθε, λένε, η μία θέ, θέση από την από τους συνοδούς του Διονύσου όπου ήταν όπως έχουμε εμείς σήμερα τις μπούλες που λέμε ναι. στις Απόκριες ναι, ναι. όπου πηγαίνουν και απαντούν και ο κόσμος ναι, πέθουν, σε αυτά ναι, τα σκοπικά τους, και τα ναι. Λοιπά, ναι. υπήρξε λοιπόν αρχικά ένας Υποκριτής, υποκριτή, είναι αποκριτής και σιγά σιγά διαμορφώθηκε. Όμως, όμως, πρέπει να πούμε ότι ε, υπάρχουν κι άλλες θεωρίες, παρόλο που η επικρατέστερη είναι αυτή για το τράγωνο δι, ε, υπάρχουν κι άλλες ε, θεωρίες που λένε ότι ε, ήτανε, προήλθε η τραγωδία και από ε, τα μυστήρια, τι μυστηριακές τελετές ναι. όπου οι άνθρωποι εκεί είχαν κάποια δρόμενα ναι. και βεβαίως... Ε, ε, ε, και πώς βάλανε μπροστά, τη, τ, τ, τ, τ, ξεκινάει αυτό όλο το φάσμα με τη λέξη τράγος αςούμε και ε, πήρανε το οτιμολογικό από το ζώο η πραγματικότητα και είναι ο εσχύλος που τον έναν υποκριτή, τον έναν δηλαδή αποκριτή, αποκρινόμενο σε αυτά που έλεγε το πλήθος που παρακολουθούσε τις, τα δρόμενα αυτά, ε, στο, που γινόταν στο δρόμο. Ε, θα βάλει και έναν δεύτερο ηθοποιό. Ναι. Ε, και στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι όσα πρόσωπα κι αν έχει οι πρωταγωνιστές ήταν πάντα δύο, απλώς αλλάζανε ρόλους. Oh, ε, είχανε κοθόρνους, είχανε δηλαδή ψηλά παπούτσια με, με, με, με, με ε, σόλα οι οποία ήταν μεγάλοι για να τους δείχνουν πιο Ψιλούς. μεγάλους και επιφυλίτικους. Ε, Φορούσαν και μάσκες πολλές φορές Αλλά πρέπει να πούμε κάτι ε, Η τραγωδία Απαγόρευε ρητά Την εμφάνιση Της ιδεχθούς πράξεως Απαγόρευε ρητά Ρητά, ρητά. ρητά. Την ιδεχθή πράξη Την περιέγραφε Ένας ]gellos. Ο Άγγελος ήταν αυτός που αναγγέλει, ναι. που περιγράφει δηλαδή κάτι ο που Ο να το πούμε έτσι. Ο Αγγελιοφόρος, ναι. Κατ' επέκταση. Αγγέλω. Φέρνω την είδηση, το μήνυμα, περιγράφω. Ε, και γιατί το έκαναν αυτό. Γιατί πιστεύανε ότι εξοικειώνεται ο ψυχισμός του θεατή με την ειδεχθή πράξη και εκμαυλύνεται το δέος που πρέπει να νιώθει απέναντι στην ειδεχθή πράξη. Ναι. Ε, φανταστείτε εμάς σήμερα που όσο περισσότερη βία και όσο περισσότερο αίμα ε, και εμπλεγμένο μάλιστα με διαστροφή είτε σε σεξ είτε σε προθέσεις τόσο περισσότερο το θεωρούμε σημαντικό και ωραίο και δεν ξέρουμε τι κακό μας κάνει Έτσι, για να μπορούμε γι' αυτό και έχουμε και αυτή την εντροπία στην κοινωνία, την δραματική ε, Μάλιστα όταν τόλμησε ο Φρήνιχος στην Μιλεί του άλλωσιν να κάνει τι ο δυστυχό, απλά να βάλει, να βάλει μερικά πτώματα που ήταν ψευδός πτώματα, δεν ήταν πραγματικά πτώματα. Ηθοποιοί που δεν μίλαγαν βέβαια, αλλά που δείχνανε ε, ότι είναι νεκροί, ναι. ας πούμε. Ε, και τον, του βάλαν πρόστιμο. Επειδή έκανε αυτή την κίνηση Σαράντα τάλαντα αστρονομικό ποσόν ναι. για την εποχή Σαράντα τάλαντα γιατί λέει προκάλεσε ναι. ε, ε, μία μεγάλη θλίψη στον ψυχισμό των θεατών δηλαδή που διατάραξε τον ψυχισμό, mm. την αρμονία που έπρεπε να νιώθει Και την ηραμία παράλληλα Βέβαια, βέβαια Την ευρυθμία Τη λειτουργία του. του, του της λειτουργίας που Τώρα, μα βγει κανεί και κάνει νομοθέτημα να βάζει πρόστιμα όπου έχει βία, θέατρα, σινεμά, βέβαια, σύρια, βέβαια. Θα, θα κάνει δισεκατομμύρια. Βέβαια. Μόνο Γιατί αυτό βλέπουμε, το θεωρείς βλέπουμε φυσιολογικό τάλλον. πια. Πλέον. Μπράβο, ναι, είδες. το θεωρεί φυσιολογικό. Ενώ θα πρέπει να νιώθεις θεός σε, σε αυτά τα πράγματα ε, που είναι οι δεχθεί πράξει. Ε, πάμε πάλι στον Εσχήλο. Ε, ο Εσχήλο. Έχει ε, συνήθως, έχει, έχει γράψει τριλογίες, δηλαδή παίρνει έναν μύθο λέμε σήμερα, ε, το μύθο των λαβδακιδών, ε, όπου τον παίρνει και από την νεκοιία της Οδύσσιας, θυμάστε στο Λάμδα, Εκεί στο 271 και κάτω όπου πηγαίνει ο Οδυσσέας στον Άδη και συναντά την Επικάστη ή Ιωκάστη όπως θα τη γράψει ο Σοφοκλής, τη γυναίκα του Ιδίποδα και μάνα του Ιδίποδα. Ε, πώς ξεκινάει αυτός ο μύθος και γράφει τρία τον α, ε, Η Δίποδα Που έχει χαθεί Δεν α, υπάρχει ε, Θα σας πω όμως την α, υπόθεση Γιατί την έχουμε ε, ο, ο βασιλιάς λοιπόν εκεί της Θήβας, ε, θέλει να αποκτήσει γιο <Και> τέκνων, για να έχει έναν διάδοχο, διάδοχο ναι. και να ε, ολάει και να ε, έχει και κληρονόμο. Ε, η, ο Κάστη όμως, η Επικάστη όπως την λέει, ο Όμηρος στην Οδύσσια, ε, δεν γεννάει παιδί. Πηγαίνει λοιπόν στους Δελφούς, παρακαλεί, ξαναπαρακαλεί, ζητάει χρησμό και πάντα ο Απόλλωνας του λέει να μην το επιχειρήσει, γιατί αν κάνει απογόνους, αυτοί θα προκαλούσαν την καταστροφή της θήβας. Το γνωρίζει λοιπόν αυτό ο Λάιος, παρόλα αυτά ε, επικρατεί με στη συνείδησή του ε, η επιθυμία του τέκνου και καθιστά έγκυο την Ιωκάστη. Δηλαδή δεν πριτανεύει στο μυαλό του ότι θα καταστρέψει την πόλη της οποίας είναι βασιλιάς, θέλει το δικό του τη δικιά του επιθυμία να εκπληρώσει. Έχει ειδοποιηθεί από το, από το Θεό. Παρόλα αυτά παρασύρεται από ένα ακατανίκητο πόθο. Ε, την ώρα όμως που παίρνει στα χέρια του το μωρό, εκεί συνειδητοποιεί τι έχει κάνει και γι' αυτό... Ε, δίνει, εκθέτει το βρέφος το οποίο τέλος πάντων αυτός που το παίρνει ο Πόλο να το εκθέσει να το φάνε τα ε, άγρια ζώα ε, το σώζει και αυτό υιοθετείται από τον πολιβό που είναι βασιλιάς της οικειώνος και μεγαλώνει ε, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του και από πού κατάγεται. Και ενώ είναι, ε, ε, έχει μεγαλώσει, είναι έφηβος πια, ε, ολοκληρωμένος, ε, γυρνώντας κάποια στιγμή ε, από τον Κιθερώνα, συναντά τυχαία σε ένα σταυροδρόμι τον άγνωστο για αυτόν πατέρα του, το Λάιο. Εκεί λοιπόν ο Λάιος του λέει να παραμερίσει για να περάσει, είναι ένα σταυροδρόμοι και στενός ο δρόμος, ε, να περάσει. Ο Οιδίποδας του λέει όχι, εγώ θα περάσω. Ε, και στην α, αψιμαχία τον σκοτώνει. Ε, πηγαίνοντας στη θίδα, Λύνει το ένιγμα της σφίγγας, η οποία είναι ένα, ένα ε, ανθρωπόμορφο τέρας εκεί και, και καταστρέφει τους ανθρώπους της σφίγας και έχει... Ε, και λύνει λοιπόν το ένιγμα το οποίο, του οποίου απάντησε ήταν ο άνθρωπος, ποιος είναι αυτός που γεννιέται και περπατάει με τα τέσσερα, με, τα, με τα δύο και με τα, με τα τρία, όταν γεράσει που έχει μια βακτηρία. Ωραία. Λοιπόν... Ε, και παντρεύεται τη μητέρα του χωρίς να γνωρίζει ότι είναι η μητέρα του. Ε, βέβαια, και χωρίς να γνωρίζει θέμα. ότι είναι πατροκτόνος και ότι αυτή τη στιγμή παντρεύεται, παντρεύεται τη μητέρα του. Χωρίς να τα γνωρίζουν. Ούτε η Οκάστη να ξέρει ποιος είναι ο γιος, ότι αυτό είναι ο γιος της. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ. Εάν ο Λάιος άκουγε την θεότητα και πριτάνευε ο πατριωτισμός του απέναντι στην πόλη για να μην τη βλάψει ή εάν ο ιδίποδα σεβόνταν έναν πιο ηλικιωμένο από αυτόν δεν θα γίνει τίποτα. Και πάντα. είχε την ευγένεια να του επιτρέψει να περάσει και να περάσει αυτό το Δεν θα είχε συμβεί τίποτα. θα είχε συμβεί τίποτα. Αλλά ήταν η αν θέλεις, ε, ε, ορμή και η έπαρση ναι, ναι. Ε, του νέου που είχε υιοθετηθεί και από έναν βασιλιά και θεωρούσε ναι, ότι ναι. είναι ένας πρίγκιπας και πρέπει όλοι να περν, περνούν στον δρόμο του, να σταματούν και να περνάει. Εάν ο Λάιος ε, π, πρόκρινε τον πατριωτισμό του και τη φροντίδα του για την πόλη ε, και δεν ε, γινόταν ε, σύρετο από, ε, από τον ακατανίκητο πόθο του να αποκτήσει τέκνο, πάλι δεν θα συνέβαινε τίποτα. Ε, Βεβαίω με την Ιωκάστη γεννάει δύο γιους, τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη, ε, οι οποίοι βάζουν ε, τον πατέρα τους ε, σε, Του αφαιρούν τις εξουσίες ναι. Και αποφασίζουν να του δώσουν ε, Μια φορά που έπρεπε να του δώσουν την πλάτη από το Σφάγιο ε, θυμάστε στον Όμηρο που περιέγραφε τι παίρνανε οι επικεφαλής του στρατεύματος και, τι και έλεγε ο Όμηρος πάντα και πήρε ο καθένας αυτό που του άρμοζε σε ποσότητα και ποιότητα ναι. από το μέρος του Σφάγιου έτσι και εδώ ε, του δώσανε λοιπόν κάτι δευτερεύων και τότε κατάλαβε ο Ιδίποδας ότι, ότι θα τον ε, κήρυξαν κύρι, έκπτωτο. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλη, ε, μεγάλο θυμό ναι. ε, δίνει μία κατάρα στα παιδιά του, στους δύο γιούς του. Είχε και δύο κόρες, την Ισμίνη και την Αντιγόνη. Και τι είπε... Αυτό που του παίρνουν Δηλαδή τη βασιλεία ναι. Να τη μοιράσουν με σίδερο Και να Σκοτωθούν και οι δύο να τη χάσουν Και κοίτα τι λέει Λέει να ξεκληριστεί Η, η γενιά η, του Η οικογένεια ναι Αλλά το λέει ο Οιδίποδας Και αυτό θα γίνει Και Θα γίνει και ο ετεοκλής θα πάρει το θρόνο και ο πολυνήκης ε, θα φύγει και θα πάει στο Άργος Βέβαια, και αυτή εδώ ξεκινάει και το ο, ο, η τραγωδία επτά επιθυμες ε, γιατί, γιατί εκεί ο Πολυνίκης ε, θα παντρευτεί την κόρη του βασιλιά του Άργους του του ε, και θα ζητήσει από το πεθερό του να οργανώσει στρατό και εκείνος θα πάρει 7 από τους καλύτερους ναι. που υπάρχουν και με στράτευμα που θα ακολουθεί το καθέναν, κάτι περίπου σαν αυτό που έκανε ο Αγαμέμνονας για την Τρία, ναι, ναι. Ε, θα εκστρατεύσουν εναντίον των θηβών. Βέβαια, να πούμε κάτι για να είμαστε δίκαιοι. Οι επτά επιθήδες ε, μας σε τα δίκαια του Ετεοκλή. Το δίκαιο του πολινίκου που δεν το, δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε από πουθενά. Άρα ξέρουμε τη μία πλευρά μόνο. Έτσι, ξέρουμε μόνο τη μία πλευρά. Και υποθέτουμε ότι δεν πρέπει να ήταν στον έναν μόνο το δίκαιο, αφού οι ε, μαρμένοι αποφάσισαν να σκοτωθούν και οι δύο. Και βέβαια αν ο Οιδίποδας δεν έκανε αυτό, αυτή την κατάρα δεν έδινε ε, δεν θα συνέβαινε αυτό το πράγμα ενδεχομένως. Αλλά... Λοιπόν να σου πω εδώ τώρα ορισμένα ερωτησούλες ναι. και λοιπά που έχουν έρθει. Καταρχήν προσεπήρωση. Αυτό που λες η φίλη μας εδώ βιθιάτυρα λέει κανένα έργο δεν έφτασε ποτέ και δεν θα φτάσει στο μέλλον την μπλοκή και τα νοήματα τη τραγωδίας αυτή. Τον Επτά Επιθύβας Του Ιδίποδα Αυτό όλο την πλοκή που Α, ενέφερε Την μην. τριλογία Ιδίποδας Ναι, ναι, κανένα έργο δεν έφτασε ποτέ Και δεν θα φτάσει σε μηνύματα κλπ και, και την μπλοκή αυτή της mm. υπόθεσης ε, από, την... από την Κύπρο Ζήνων από τη Λάρνακα Καλέη λέει... Θα συμφωνήσω μαζί της Ναι Αλλά Θα έχει συμφωνήσω Για την Αντιγόνη Ναι, ναι Όλο αυτή η πλοκή πάντως και τα μπερδέματα ναι. είναι τρομερό, ναι. όντως. Ε, λοιπόν. Εντάξει, θα συμφωνήσω από τη σκοπιά των νοημάτων με την αντιγόνη, ε, αυτό, την αυτό. οποία όμως θα γράψει ο Σοφοκλής. Είναι μέγας ο εσχύλος και τα μηνύματα είναι καταπληκτικά. Και η τραγικότητα απείθμενη, ιδίως όταν θα πούμε για τις χωϊφόρες και τα ναι, ναι. Αλλά... Αλλά. Μια ολοκληρωσία. Αλλά. Ε, ε, δεν είναι μοναδικά σε όλου και ιδίω το Σοφοκλή. έχουμε τέτοια πράγματα. Ορίστε. Λοιπόν, πάει αυτό. Άλλο. Απ' τη Λάρναγκα τη Κύπρου. για σου, Λέει: Ακούγεται η περιγραφή, όχι αυτό που έλεγε πριν. Το έχουν περάσει και λίγο σαν παραμύθι του Μωυσή όπως έχουμε σπράξει και αυτή την πλευρά από τα θρησιευτικά τα παραμυθάκια έτσι το θέτει δεν το έχει αναλύσει δεν ξέρω αν μα το έτοινεύσει κάπως την ερώτηση για να στη θέσω Τι σχέση έχει ο Μωυσής τώρα με αυτό Δεν ξέρω παιδί μου εγώ τη διαβάζω λέω για να λύνω απορίε ακροατών Ας μου πει που, με, με ποια στοιχεία του δεν Μωυσή Δεν το συνδέει είπε πώ ακούγεται από άλλα παραμυθάκια που έχουμε ακούσει ρε παιδί μου Αυτό εννοεί φαντάζομαι Λοιπόν μισό λεπτό να σου πω και άλλα Ποιο πόλα ακούγεται σαν ιστορία του Μωυσή Αυτό ήρθε την ώρα που έκανε στην περιγραφή Εκεί με τον Οιδίποδα Με το Λάιο και τα λοιπά Και τη της... της... του... του... του... του... Δολοφονία. Θα μα το διευκρινήσει μα ακούει Λοιπόν και το άλλο είναι να πάμε λίγο Και σε μια άλλη επικρατούσα Ετοιμολόγηση Τη λέξεις τραγωδία ότι ε, φίλοι φίλοι είναι με ψευδόν δεν ξέρω Θα μας πει και την περιοχή Το τράγος είναι η γενιάδα λέει το τράγος Και τραγωδία είναι η οδή των γενιοφόρων παύλα μισθών Κανένα ζώο στην έννοια της τραγωδίας Είπε ότι είναι μία περίπτωση η άλλη είναι αυτή που λέτε και συμφωνούν από κάτω διάφορε φίλε σου μεταξύ αυτών και η φίλη σου η Μαρία. Μα τον τράγων. Ε, ε, η τράγωνοδή. Ναι, ναι. ε, το, το είπαμε. Τι άλλο υπάρχει με τους τράγους που ο τράγος συμβολοποιεί την Ελλάδα Όχι συμβολοποιεί, είναι μυητική κατάσταση και Μα είπα τίπο... ότι η άλλη θέση είχαν... προέκυψε ναι. από τα μυστήρια, αυτό, αυτό είπα Εντάξει, εγώ στα λέω για ναι. να μην λένε ότι δεν τους βάζω στην κουβέντα ναι, ναι, ναι, ναι, Και τους ναι, ναι, παρακάντω ναι. γιατί κανιά φορά μου φύγει καμιά ερώτηση στο τσάτ Με βρίζουνε ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. με τους εγώ Να τις λες τις ερώτησες Ε βέβαια Α αυτό. λέει για την έκθεση του Βρέφους και του Φόνου μου λέει ο φίλος μου από την Κύπρο ναι. Που είπες πριν Και αντίστοιχα έχουν πάρει και οι άλλοι γιατί έχουν περάσει εκεί με τις ιστορίες του Μωυσή και τα λοιπά Λοιπόν Μάλιστα Συνεχίζουμε δεν είναι εκεί το θέμα λοιπόν, Που εξέθεσαν και τον, τον Μωυσή ναι που είχε γίνει αυτό με το τον, τον, το... α, τον. Τον ο Σαρσίφ, θέλετε να πείτε ε, Τον ναι. μετέπειτα Μωυσή ναι, ναι ναι ναι Έτσι Λοιπόν Τέλος πάντων Λοιπόν Τέλος πάντων Πάμε λοιπόν τώρα στις Συνεχίζουμε ε, Στους επτά επιθείδες ε, ε, Εκεί λοιπόν ε, ε, ε, Να θυμηθούμε ότι ο Πολυνίκης ε, λέει στην γυναίκα του την Δίπηλη, που Πύλη Που είναι κόρη του βασιλιά του Άργους του αδράστου ε, Φτιάξε μου αυτό να πάω να πάρω και την, την εξουσία από τον αδερφό μου Λέγεται ότι είπε Πώς αρχίζει η τραγωδία «Επτά επιθείδες» ε, μας δείχνει τον Ετεοκλή, ο οποίος στέλνει έναν κατάσκοπο να δει αυτούς που έρχονται και που προκαλούν κουρνιαχτό κτλ. Και, και στην πραγματικότητα ε, ο εσχήλος μας δίνει μια προσωπικότητα του Ετεοκλή που μόνο με... Στην περιγραφή του αχυλαία θα μπορούσε να συγκριθεί Ο Ετεοκλής υπάρχει Για να υπηρετεί την πατρίδα του Αν δηλαδή θέλαμε ένα ισοδύναμο πατριώτη Αυτό είναι ο Ετεοκλής uh -huh. Βέβαια Γνωρίζει επειδή ξέρει την κατάρα του πατέρα του, ναι. ότι θα πεθάνει. Αλλά αυτός οδεύει αποφασισμένος να προστατέψει τη θήβα και να γέα yeah, πυρίμηχθεί το για το τι θα γίνει αυτός. Ναι. Άρα βάζει την πόλη πάνω από τον εαυτό του. Βέβαια. Το να Υπάρχει ο χορός που παίζει τεράστιο ρόλο γιατί εδώ βάζουν τόσος, τον εαυτό τους πάνω από την πόλη ο και τη χώρα Γι' αυτό ναι, το συνδέουμε Και κοιτάξτε να δείτε τι βάζει για χορό Ο χορός παίζει το ρόλο των πολιτών στην τραγωδία Δηλαδή κοινωνίας. Ε, Πώς σκέφτονται, πώς φοβούνται, πώς τρομάζουν, πώς χαίρονται, πώς αγάλλονται, πώς δυσπιστούν ε, τι αισθήματα αναπτύσσονται, ναι. αυτά τι, τι συμπεράσματα βγάζουν, αυτά τα λέει ο χορό για λογαριασμό. Η κοινωνία, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Η ε, δική κοινωνία όμως κάθε φορά. Ε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ στου επτά επιθύμπε είναι παρθένες ο χορό. Νεαρές κοπέλες Αυτό τώρα γιατί το όριξε, Για να πάω διάλειμμα. Ε. Το ρίξε για να πω διάλειμμα άλλοι με αυτό. Κύριε. Το έδωσε Όχι, είναι παρθένες, Ναι, για Ένα λεπτό. Λοιπόν, και ενώ ο χορός έχει πάροδο, δηλαδή μπαίνουν, μπαίνει ο χορό συντεταγμένο, ναι. Άδοντας και κάνοντα κινήσει, Χορεύοντας ναι, ναι. Ε, μια μούσα υπερψυχώρη που είναι του χορού, ναι, είναι σε αυτή τη τραγωδία. Μπαίνουνε ασύντακτες και ε, ολοφυρόμενες με τρόμο ε, και λένε τι, αυτούς που έρχονται τι, γίνεται, τι θα γίνει με την πόλη ναι. και πώς φοβούνται. Και εκεί αφού μας έχει πει και έχει στείλει τον άγγελο ο Ετεοκλής για να του πει τι είναι αυτοί και τι κάνουν, λοιπόν ε, τις, ε, τις καταβρίζει ο Ετεοκλής Αυτές. Ναι. Επειδή φοβηθήκανε για αυτούς που Επειδή έρχονται. Επειδή έχουν τρόμο και τους λέει τι κάνετε γιατί, γιατί φοβάται το έτεο κλείς, ότι θα μεταδώσουνε στους τον πανικό, πολίτες τον πανικό. τον πανικό και είναι κακό πράγμα ο πανικό στην ώρα που Ούτε πρέπει επίθεση, πούμε, να έχουν υψηλό φρόνημα για να πάνε να υπερασπιστούν τις 7 πύλες, πύλες. της Θήβας. Έτσι. Έρχεται λοιπόν ο άγγελος του λέει τι είναι αυτή και τα λοιπά ξαναστέλλεται για να παρακολουθήσει ποιοι τοποθετήθηκαν που θα γίνεται μία περιγραφή και θα εμπλέκεται και ο χορός σε αυτή την υπόθεση λοιπόν του ποιος θα πάει να αντιμετωπίσει ποιον γιατί κάνει περιγραφή και κοιτάξτε ενώ είναι, είναι εχθροί που πάνε τώρα ενάντια στη θύβα. Ε, ωστόσο ο Εσχύλος περιγράφει τους επικεφαλής, Τους επτά τους επικεφαλείς ε, Ανάλογα με την αξία Που έχει κάποιος Και που ήταν καλός mm. Και ρωτάει ο Άγγελ Ποιον θα βάλει τώρα στην πύλη ένα Στην πύλη δύο, δύο, δύο και ούτω, στην καθεξής. Ποιον σε αυτόν Και περιγράφει το, Την ικανότητα Του Καθενός. του επικεφαλής Για να βάλει έναν Αντίστοιχο εκεί Και βεβαίω θα κρατήσει την έβδομη πύλη Όπου εκεί θα είναι Ο Πολυνίκης Ο Ετεοκλής θα πάει Εκεί που είναι ο αδερφός του Πάμε ένα διάλειμμα Και συνεχίζουμε γιατί τώρα μπήκε σε, σε, σε ωραία φάση της περιγραφής Και α μας πεις και γιατί Επτά πύλες Και όχι έξι ή οκτώ. Please, Liz care is not a star high. And even Lana Turnus, my high. με το 14 τελειάκο γιατί Έλληνε, κάθε Δευτέρα βράδυ και γύρω στις 8 είναι εδώ η φίλη μας η Μαρία Τζάνη ακολουθεί ο Γιώργος ο Καλογεράκης και ίσω αύριο δεν ξέρω θα δω το πλάνο θα πάρω και τηλέφωνο τη Φιλενάδα μου που έχει την εκπομπή αλλά επειδή ήταν συνδύες δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει για να βάλω επανάληψη ε, την εκπομπή με το Σπύριο το Χατζάρα του Σαββάτου αλλά αυτά θα τα ξέρω και πιο αργά αφού τελειώσουμε την εκπομπή να κάνω τηλέφωνο και θα τα αναρτήσω ή θα το δείτε και αύριο κανονικά και γύρω στις 7 η ώρα περίπου είναι και μία μισή ώρα πάει 8:30 μετά έχει την άλλη εκπομπή η οποία είναι 9:30 μισή άρα υπάρχει άνεση να βάλω την επανάληψη αυτή αλλά δεν το ξέρω ακόμα. Παρακαλώ. Για την Αυστραλία που κοιμούνται τέτοια ώρα πότε θα το βάλεις. Κοιτάξτε να δει, αυτήν την ομάδα φτιάχνω τη σελίδα εγώ με τον Χρήστο και θα μπαίνουν όλοι να παίρνουν τι εκπομπέ ό,τι γουστάρουν. Γιατί η επανάληψη στην Αυστραλία είναι, έτσι είναι έτσι. πρωί, στη Γερμανία είναι μια ώρα πίσω, στον Καναδά είναι 5, 8 ώρε μπροστά. Όχι, για την Αυστραλία μιλάμε. Ε, Τετάρτη και μετά θα κάτσουμε να φτιάξουμε τη σελίδα, να βάλουμε το πρόγραμμα το okay. τρέχουν γιατί ο όποιο μιλά σα βλέπει το περσινό και ούτω καθεξή. Ο... Λοιπόν, τώρα μπήκε στην ουσία και πάμε. Α, απάντησε μου δική μου απορία. Γιατί πήλε τα νεφτά. Επειδή είναι και συ... συμβολικό το νούμερο και δεν ήταν 6 ή 8, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλο συναντάμε αυτόν τον αριθμό, ακόμα και στι πύλε των ε, τυχών. Πώ γίνεται αυτό, Έχει απάντηση, δηλαδή το έχει υπόψη σου, ε, το 7. Η πρώτη αριθμή είναι από μόνη του με τα γράμματα τη αλφαβήτου. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Αλλά έτυχε τώρα να είναι 7 πυλο η πόλη. Και Εντάξει. δεν είναι οκτάπυλος, κατάσταση Εντάξει. να πω. Αλλού είναι πέντε, αλλού είναι τρία. Γιατί ξέρεις ότι θεωρείται εκεί ότι υπάρχει η πυραμίδα και ο, ο ανασκάπτον, όπως ο... τον Ιιανόπουλο, το ξεχνάω, στη Θήπα. Έχει πολλά. Έχει πολλά Θήπα, μην εμπλεγόμαστε τώρα. Α, η... Όχι, η δική μου ερώτησαν. Για τους μπλεκ. αριθμούς θα πούμε και για το 9 και για το 7, και για την ακολουθία φιμπονάτσι Και πως προκύπτει Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν όχι είναι αισμός, ναι. Να μην το κάνουμε καφενείο Δηλαδή όχι, δεν να το... μην μπλέκουμε πράγματα που δεν μας Δεν θέλω να το αναπτύξει Αν σου το χαλάς τον Ιρμότόβο Αλλά τώρα ορθέρω, ναι. μου να και, και Θα ας μιλήσουμε για αυτά μάλιστα φορά, ναι, εντάξει Λοιπόν, <coughs> ε, σας διαβάζω Για να δείτε πως φέρεται ο Ετεοκλής Στο χορό που είναι από τις Παρθένες Εσάς ρωτάω ζωντόβολα ανυπόφορα. Σου λέει και ζωτόβολα ναι. ναι Θράματα ουκ ανασχετά Ζωτόβολα που δεν τα ανεχόμαστε ανιπόφορα. Τούτα τα ταιριάζουν Και θα σώσουν την πόλη Και θα ψυχώσουν το στρατό των κυκλομένο. Εσείς που στα πολι... στον πολιούχον Τα εικονίσματα πεσμένες Σκούζετε και κλαίγεστε σαν παλαβές μήτε σε συμφορά ας μουλάχαινε ούτε σε ευτυχία να έχω να κάμω με γυναίκες <laughs> κρατάει τα πάνω ποιος την πιάνει από το θράσος μιλάει τώρα για τη γυναίκα έχει δηλαδή η εξουσία ποιος την πιάνει από το θράσος oh φοβάται τρισχυρότερα στο σπίτι και στην πόλη Άμα φοβάται και στο σπίτι και στην πόλη Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να παρουσιαστεί Και τώρα αλαλιασμένες Παίρνοντας τους δρόμους Φόβου λίγο ψυχιάς Κορπάτες τους πολίτες Έτσι ο εχθρός Μεγάλο απ' έξω Παίρνει κέρδος Και εμείς αυτό χαλιόμαστε Από μέσα Αυτά παθαίνει Όταν κανείς ζει με γυναίκες Όλα ναι Μα όποιος την προσταγή μου τώρα παρακούσει άντρα γυναίκα Και ό,τι αναμεταξύ Θάνατος ό,τι αναμεταξύ παιδί δηλαδή γέρος ε, Θάνατος θα είναι η καταδίκη του και, και αφού τους λέει τέτοια πράγματα Λέει ακούσει δεν ακούς Είσαι κουφί μιλάω Ναι και όπως λέει η φίλη σου Μαρία Εδώ έπεφτε και παντόφλα <laughs> Δηλαδή το έθιμο κρατάει από τότε Μέχρι σήμερα κατάλαβε. Και εκτελειώνει λέγοντας, η πειθαρχία, ε, λέει, λέει, μη παραφέρνεστε τους θεούς παρακαλώντας. Γιατί τη σωτηρίας, να ξέρετε γυναίκες, η πειθαρχία είναι μητέρα και της νίκης. Σωστό. Η μητέρα της νίκης έτσι, και της σωτηρίας είναι η πειθαρχία. Σωστό. Να είστε δηλαδή ψύχρεμες για να μην χαλάσετε και το ηθικό των και ανθρώπων και την ψυχολογία των που πρέπει να πάνε και να υπερασπιστούν την πόλη. Αυτά για αυτό που είπα α, λέω λοιπόν ότι αυτή η τραγωδία Δεν θα έχει ε, αυτό που λέμε αίσιο τέλος κάθαρση. Γιατί, γιατί θα φτάσει το μήνυμα του σκοτωμού των δύο αδερφών, όπου θα αλλήλως σκοτωθούν. Και... Θα νικήσουν βέβαια οι Θηβαίοι, θα τους αποκρούσουν, αλλά θα σκοτωθούν και οι δύο γη του Ιδίποδα, εγγόνια του Λάιου. Και εκεί θα πούν και ο χορός και ο αγγελιοφόρος του νέου κυβερνήτη, που βεβαίω είναι ο κρέον. Λοιπόν, θα έρθει και θα πει... Τον Ετεοκλή θα τον θάψουμε με τιμές και τα λοιπά γιατί προστάτευσε την πόλη και έδωσε... Και τον άλλον θα τον φάνε τα όρνια. Και τον άλλον θα τον εκθέσουμε να τον φάνε τα όρνια ναι, στις ναι. πύλες απ' έξω. Mm. Και εκεί θα πάει η Αντιγόνη η οποία ξεκάθαρα τελείως ξεκάθαρα και θα το διαβάσω για να το δείτε εκεί θα βασιστεί και ο και ο Σοφοκλής λέει τις λέει λοιπόν ο Κύρικας ο αγγελιοφόρος που έστειλε ο νέος αρχηγός του κράτους εγώ σου λέω Στην πόλη ενάντια να μην πηγαίνει, τη λέει τη Αντιγόνη. Αντιγόνη, και εγώ σου λέω μην περισσomigλά εμένα. Μην, μην μου μιλά εμένα έτσι. Σκληρός τη λέει ο Κύρικα, ο λαό που έχει από κίνδυνο ξεφύγει. Πρόσεξε της λέγεται ο λαός που μόλις έχει ξεφύγει από το κίνδυνο που λιπέν, είχε κίνδυνο είναι σκληρός. Και λέει αντιγόνη Σκλήριζε εσύ Που συμβολοποιεί το λαό Μα τούτος άταφος δε Λέει για τον αδερφό της Κυρίκα, Μα το λαομίσιτο σύ θα τιμάς με Αντιγόνη τα κρίναν πια οι θεοί τα κρίματά του. Κύρικα. Μα όχι πριν είσαι κίνδυνο την πόλη ρίξει. Μα δεν τα κρίναν πριν θα βάλει σε τέτοιο κίνδυνο την πόλη. Αντιγόνη Άδικο του καμάν και μάδικο απαντούσε. Κύρικα, Μα σ όλους έτσι αντί στον ένα εξεδικιόταν μα ήταν σωστό να εκδικηθεί όλους τους πολίτες αντί τον έναν τον Α, αδερφό ναι, του ναι. ας ερχόταν να κάνει άλλα πράγματα αντιγόνη τελευταία η έρηδα από τους θεούς σοπαίνει μα εγώ θα τον θάψω τα λόγια σου μην χάνεις είναι αποφασισμένη η αντιγόνη να τον θάψει ναι. και της λέει ο κήρυκας έχει τη γνώμη σου. Εγώ είπα και από είπα. Θα το κλείσει το θέμα ο χορός λέγοντας ότι έχει και η αντιγόνη βέβαια δίκιο αλλά ο χορός θα Παλά πάει με την άποψη της πόλης και θα περιφρονήσει τον Πολυνίκη και θα είναι με τον Ετεοκλή. Και εκεί τελειώνει. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε εδώ... Δεν υπάρχει μια λύση, μια κάθαρση Εδώ ξεκληρίστηκε Ξεκληρίστηκαν ε, Όλη η οικογένεια Ναι, τρεις Τρει Τρεις Τρει Τρεις γενιές τρεις. Παππος, πατέρας και εγγονιά Βέβαια, τέλειωσε Και μετά και με την αντιγόνη θα ξεκληριστεί και υπόλοιπο ναι. ο Κρέων θα την τιμωρήσει ο ίδιος ο Εσχύλος θεωρούσε την, την τραγωδία αυτή ως το μεγαλύτερό του έργο. Και είναι. Και είναι. Ε, κυρίως επειδή δείχνει την, αυτό που είπαμε για την ημαρμένη, για την τύχη, ότι τελικά... Ε, δεν είναι ένα κισμέτ Μια αναπόδραστη αναγκαιότητα Άρα πίση, συμμετέχουμε και εμείς Αλλά συμμετέχουμε και εμείς ναι. Και είναι αυτό που λέω Το, συμπαν, το σύμπαν ε, Χρησιμοποιεί Ως μέσον Το χαρακτήρα μας Για να μας οδηγήσει Εκεί που μας αξίζει Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y de amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez. Usted Me desespera, me matame, que enloquecer y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlas de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 Ustedes mi esperanza, mi unica esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata lo que y hasta la vida quiera, por vencer el miedo de besarla a usted. Sé me de mereces esperar Me mata lo que sé Y hasta la vida diera por vencer el miedo De besar Εδώ, χαλαρά είμαστε στο αλπεντοδεκατέσσερα.com. Γιατί οι Έλληνε, κάθε Δευτέρα βράδυ α, είναι εδώ η Μαρία Τζάνι, προηγητή εκπομπή του Μιχάλη του Γεωργίου, ο οποίο ξεκίνησε και κάθε Δευτέρα είναι εδώ 6.30 ημέρα. Δεν ήθελε γιατί έχει ένα σοβαρό θέμα. Ο οικογενειακό δεν μπορούσε να έρθει. Βάλαμε την επανάληψη τη πρώτη εκπομπή. Μια <coughs> Δευτέρα εδώ θα είναι. Ακολουθεί ο Γιώργο Σογαλογεράκη προ τον παγκόσμιο ρυθμό με τα θέματα ραδιαισθησία κλπ. Να πω ότι εχθές είχαμε μια ωραία εκδήλωση που είχε οργανώσει ο Διαμαντάρα ήταν εκεί ο Κοντογιάννης, η κυρία Βουλτσίδου, με στην αρχαία αγορά, στο Ναό του Ιφαίστου Παύλα Θησίου και στο Άτου ατάλου και όλα αυτά. Είχε καμιά σαρανταριά άτομα, έπρεπε να είναι άλλοι είκοσι εκεί που εγώ υποτίθεται έβλεπα, δεν είδα. Όμως... Και μετά λέτε γιατί δεν κάνουμε αυτό και εκείνο εδώ βολτίτσα πάμε που δεν κοστίζει Δεν είναι πουλμαν και εκδρομή Και δεν ερχόστε Και επειδή την Κυριακή Πετάγομαι τώρα στην Κυριακή Έχω εδώ το, ντρι, το Λευτέρη το Σαραγά Θα του ζητήσω Επειδή είναι και τεχνικός παράλληλα Από ο φιλόσοφος Να μας αναλύσει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία Μεταξύ κόλου και καναπέ Διότι έχει συμβεί αυτό Και μαγνητίζεται ο κόλο με τον καναπέ και δεν κουνιέται κανένα. Οπότε θα κάνω περιπάτους με καναπέδε τροχήλα του. <Και> θα σε βάζω απάνω, τι γέλα ζω, Μαρία. <Και> τρομάρα σου. Μα εγώ συνδέω αυτά που ακούω εδώ και μαθαίνω με την τρέχουσα πραγματικότητα. Δηλαδή κάνουμε ένα περίπατο που έχει ωραία μέρα. Και πάμε να μάθουμε να επισκεφτούμε χώρου που το κοινό γουστάρει δεν έχει ξαναπάει. Ε, δεν σηκώνει τον καναπέ, και χθε και πολύ ωραία λιακάδα όπω είδε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να, να πούμε για να... Όχι, επειδή μιλάς για τραγωδίες. Εγώ είπα το Απέλο το χθεσινό και το σημερινό και λοιπά. <laughs> Κυριακή λοιπόν, Σαραγάς εδώ, 3 του μηνός Δεκεμβρίου. Ε, έχουμε και ένα μπαζάρ ε, 18 με 24 Δεκεμβρίου από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλη μέρα θα είναι κάθε μέρα με προσφορές. Και αντί να πάρετε πάστες και τέτοια για τις μέρε των εορτών... Κάνα βιβλιαράκι στο Ά του βιβλίου, στο Ά για του πιο παλιού, στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Εσοπτρών, που έχουμε και συνεργασία με το Τρίτο Μάτι και το Ελένικ Νέξους Και θα πω και ποιοι θα είναι κάθε μέρα εκεί: Θα είναι η ο Σαραγά, ο Διαμαντάρα, Στα βραδάκια. Και μπλα μπλα οικογενειακό συμποσιακό: Να περνάμε ωραία τουλάχιστον την εβδομάδα αυτή πρώτων εορτών. Λοιπόν, συνέχισε. Πάμε λοιπόν τώρα να υπενθυμίσω ναι. πρώτη τριλογία, ε, η διπόδια τριλογία, ε, που είναι Λάιος, Οιδίπους, Χαμένα, Επτά Επιθύβας, ε, την έχουμε και την είπαμε. Ε, η δεύτερη τριλογία είναι... Ε, Περιμένουν λέει να γράψει κανένα βιβλίο να το εκδώσει. Περιμένουν, λένε εδώ οι φίλε. Ναι, σου. όλα αυτά θα τα γράψει σε βιβλία και θα μπουν περισσότερες λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τι πούμε εδώ. Όχι, δεν λέω για το θέμα το συγκεκριμένο. Εν γέννη, περιμένουμε, λέει, την κυρία Τζάνι να εκδώσει τι δικέ τα βιβλία, α πούμε, <laughs> οι φίλε σου. <laughs> ναι. Εγώ τα δίδασκα όλα αυτά, μόνο χωρί έτσι. Ε, να ναι, ναι, αφήσει κάτι πίσω, βρε παιδί μου. Υπάρχει υπάρχει το, το ιδεολογικό μήνυμα του ελληνισμού στην αγωγή του ανθρώπου και θα, το λοιπόν, θα φτιάξουμε και αυτά, να μην ανησυχούν. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, υπάρχει το Μαρία, ένα ιδρύ... δεύτερο λεπτό. Η εκτός έσωπτρον, είπα, είναι στο κέντρο της Αθήνας, κατεβαίνοντας την Πανεπιστημία Αριστερά, <coughs> λίγο πιο κάτω από την Γοραΐ, στο μεγάλο νεοκλασικό κτίριο που στεγάζεται και το Συμβούλιο της Επικρατεία, έχει μια στοά μέσα. Και εκεί είναι η εκδόσεις έσοπτων, εκεί θα γίνει αυτό, θα υπάρχουν προσφορές και θα φέρουν και βιβλία φίλοι που έχουν κάτι γράψει. Ο, Καμιά λίγο... συναισθίαση θα κάνουμε. Θα το φτιάξουμε αυτό. Τώρα... Να γνωριστούμε κι άλλο. Όλο, όλο. Ναι. Λοιπόν, θα είναι εκεί ο Γεωργίου, ποιε μέρες θα είναι, κάθε βράδυ θα μαζεύονται εκεί. Τα βραδάκια, αλλά όλο αυτό θα είναι το πρωί, γιατί ο άλλο μπορεί να πω να ψωνεί στο μεσημέρι. Και θα έχει προσφορές βιβλίο να κάνετε δώρα... Σε φίλου συγγενείς, στα παιδιά, εγγόνια και τέτοια Αντιπάστες ή και πάστες Αλλά θα είναι φτηνά, θα έχουν 30 ευρώ το ένα Θα τα κάνουνε προσφορά, μπαζάρ okay. είναι Λοιπόν, 18, 24 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, Άως Κυριακή Θα το λέω συνέχεια, μην ανησυχείτε, παρακαλώ ε, Είπαμε λοιπόν, η δεύτερη τριλογία είναι Προμηθέας, έτσι, δεσμότης Προμηθέας λιόμενος, προμηθέας πυρφόρος Δηλαδή ο προμηθέας δεσμότης που τον έχουμε, ο και πυρφόρος που έχουμε αναφορές και κάτι ψηγματάκια έχουν χαθεί. Και μετά είναι η τριλογία, του, η Ορέστια, που έχουμε λοιπόν τον Αγαμέμνονα, τις χοηφόρες και τις ευμενίδες ε, και είπαμε ότι τις ευμενίδες και τον προμηθέα δεσμότη θα φιερώσουμε ειδική εκπομπή. Ε, και υπάρχει ακόμα το έργο Πέρσες και κέτιδε. Ε, να πω δύο λόγια για, για το έργο Πέρσες. Είναι η πρώτη του από αυτές που έχουν μείνει. Έτσι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ε, τραγωδίας αυτής. Εδώ μεταφέρει ε, τα δρόμενα στην Περσία. Είναι λοιπόν η μάνα του ξέριξη η Βασίλισσα, η Άτωσα, η οποία συγκαλεί... Ε, τους αντιβασιλεί, του συμβούλου που, που τους έχει αφήσει ο γιο τη για την διοίκηση του, ε, του κράτους. και θα αποτελέσουν και το χορό αυτή η γέρη, η ηλικιωμένη σύμβουλη. Και φτάνει το μήνυμα της καταστροφής, έτσι, στη Σαλαμίνα. Ε, δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο. Το αίμα όταν παίζεται αυτή η τραγωδία είναι ενωπό ακόμα από τους περσικούς πολέμους. Δεν έχει εξαφανιστεί, δεν έχει χαθεί. Παρόλα αυτά η μεγαλοσύνη του Έλληνα θα θρυνείται το άνθος των Περσών που χάθηκε όπως και το άνθος των Ελλήνων που χάθηκε. Και θα γίνεται ε, ε, ε, ε, κατάρα ε, για ποιον. Ο Εσχύλος δεν λέει ότι φταίνε οι Πέρσες που ήρθαν εδώ. Ο Εσχύλος λέει ότι φταίει ο ηγεμόνας τους. Αυτός. Ότι είναι πολύ κακό πράγμα να υπάρχει απόλυτη εξουσία. Γιατί αυτός... Δεν νοιάζεται παρά μόνο για τη φιλοδοξία τη δικιά δικά του, το ακαδίσιο το δικό του, ναι και τα λοιπά. Και παρέσυρε τον κόσμο. Έτσι. Και παίρνει και σκοτώνει τον κόσμο. Λοιπόν, και το ίδιο θα πει και το, το είδωλο έτσι, ε, του πατέρα του που θα εμφανιστεί ε, πάνω στο βωμό στην, στην Άτωσα τη μητέρα του και τα λοιπά. Το ίδιο θα πει και εκείνο. Άρα λοιπόν βρίσκει αφορμή ο Εσχύλος να κάνει εμέσως πλήν σαφώς έναν ε, ύμνο να πλάσει στην δημοκρατία, την, την συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνησή τους, σε αυτά που τους αφορούν. Και όταν είναι ένας που αποφασίζει ερήμην, των πολιτών. Αυτό είναι ολέθριο πράγμα. Αυτός ο ένας μπορεί να είναι ένας αγαπητέ μου Γιώργο και αγαπητοί ακροατές, μπορεί να είναι και μία Τρόικα. Μπορεί να είναι και ένα διεθνέ ομεισματικό ταμείο. Ναι, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και η διοίκηση μιας Γερμανίας. Μία Μέρκελ ναι, και ναι, ναι, ναι. διάφοροι άλλοι ακατανόμαστοι, που δεν θέλω ούτε να του αναφέρω. Λοιπόν, και πίσω από όλους αυτούς να υπάρχει η παγκόσμια απειλή αλλά και εσχύνει, εσχύνει των ανθρώπων το διεθνές ιονιστικό λόμπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάω διάλειμμα... Δεν στους... θέλω να πας διάλειμμα. Α, ωραία. Ε, να βάλουμε μια ερωτησούλα εδώ που είναι όμορφη και να αντιθήξεις τώρα μετά όποτε θες, από ένα φιλό από την Κυψέλη, λέει μια ερώτηση προ την κυρία Τζάν. Γιατί η βατραχομειομαχία του Ομύρου Δεν διαβάζεται από κανέναν ποτέ δημοσία Δεν είναι ενδιαφέρον ή απλά δεν το γνωρίζει κανείς Λέει το ότι δεν τη διαβάζει κανένας Είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν τα λέει κανείς Όμως ε, Γιατί Γιατί ε, πάρα πολλά πράγματα από αυτά κάνουν τζίζ Το καταλάβαμε Και η φίλη σου η Κρή λέει τι να ήταν άραγε τελίτσε οι Πέρσες με τα ελληνικά του ονόματα. Μπορεί να δώσει εδώ έτσι πάλι ένα τίτλο, τι ακριβώς μπορεί να ήταν, γιατί και Όλος ο τίτλος της λέξης Περσία τότε. Λέμε, κοιτάμε τώρα που το λένε Ιραν, είναι ελληνικό και τα ονόματα τα περισσότερα των περισσοτέρων. Συν και ότι είναι Εβραίο γνωστό, ορισμένα που ήταν και αυτά μέσα στα γνωστά. Ονόματα. Δεν θα συμφωνήσω. Ο, ο, ο, μα ερώτηση έθεσε η Ναι, δεν θα συμφωνήσω. Ε, η Μύβη, οι Πέρσες και η Ασυροβεβηλώνη είναι άλλο θύλο. Ναι, Το ό,τι... Το ό,τι, το το ότι. ότι ε, δεχόταν επιρροή από τους Έλληνες ε, είτε με τη μορφή του εμπορίου, είτε με τη μορφή ε, της γητνίασης ναι. γιατί ε, όλη η Βόρεια Αφρική και τα ημικρασία ήταν η ελληνική Ανατολή. έτσι βέβαια. Λοιπόν και με αδερφά φύλλα... Ε, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ε, πολλές φορές αυτοί ερχόταν όχι μόνο οι πέρισσες όλοι του λαούς από εκεί. ερχόταν στους Δελφούς και ζητούσαν χρισμούς. Λοιπόν, λέει... υπήρχε λοιπόν Α, ένας χρισμός το, το λέει το, το είδωλο του ε, αποθαυνόντος ε, Δαρίου του πατέρα του που ε, Λέει, υπήρχε χρησμό να μην ε, χρησιμοποιήσει πλοία, να μην κάνει. Μόνο ε, οδικά ό,τι κάνει, πεζά. Μόνο σε ξηρά. Ναι. Λοιπόν, αυτό έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του το χρησμό. Γιατί είπαμε ότι είτε με αγγελιοφόρο απευθεία από του Θεού ναι. ε, είτε με χρησμού. Έτσι. Εδίδοντο... Λοιπόν οι εντολές να το πω έτσι με, είτε με την αγωγή που έλεγε συγκεκριμένο αξιακό σύστημα στη συμπεριφορά μας ναι. Όποιος λοιπόν τα, παρα, τα πα, παρενέβαινε αυτά τα πράγματα ή τα αμελούσε ή τα περιφρονούσε Προκαλούσε νύβριν και είχε... Ωραία. Πού τοποθετείς όμως το θέμα που το ελληνικά ονόματα ή στα πόλα μαζί που λένε εδώ... Ε... Ο Έχουν, ελληνικά ήταν ονόματα, του... Έχουν ελληνικά ονόματα ναι. όπως τα λένε οι Έλληνες Εκεί δεν ξέρουμε πως τα λέγανε Ο Πέρσης λέει ήταν γιο του Περσέα και της Ανδρομέδας ήταν Κορίνθι Λέει ο άλλος Περσέας και Ανδρομέδα έκαναν 7 παιδιά Πάλι εδώ έχουμε το 7 και ένα παιδί εξ' αυτών, το όνομά του ήταν Πέρσεις Και λοιπά έτσι το συνδέουνε ε, και έχει και τα ονόματα εδώ. Μπράβο, Μίτσε. Αλκέο, Στένελο, Έλιο, Μίστωρα, Ηλεκτρίων και μία κόρη η Γοργοφόνη. Ναι. Δηλαδή, όλο αυτό το πακετάκι παραπέμπει και πουθενά αλλού. Αυτό να πω. Σε σχέση μα με αυτό δείτε, το λαό εγώ... τότε. για, όχι, ναι. για τότε μιλάμε. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να. Βασίζομαι στις πηγές Σωστό, ρε, Για παιδιά. να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά Μπορείς ε, να δώσεις και την προσωπική σου εκτίμηση Βεβαίως, και πολλές φορές τη δίνω ε, no, Και δεν πολλές είπα ότι φορές δεν το κάνεις. η προσωπική μου εκτίμηση είναι Το συμφραζομένο Βεβαίω, Βεβαίως δικιά μου θεωρία Παρακαλώ ε, Κοιτάξτε να δείτε κάτι Είδες είναι διαβασμένοι άνθρωποι Δεν, είναι... δεν είπαμε ότι δεν είναι το Μα το γεγονός ότι κάθεται και με ακούν πει ότι είναι όχι απλά διαβασμένη Πολύ. Ότι είναι και προειδεασμένοι και... Το, Εγώ το λέω με την έννοια τη μόρφωσής του ενδιαφέροντος που έχουν Για αυτά που ακούνε έτσι. Μα, την έννοια το λέω, Έτσι Λοιπόν ε, Να θεωρήσουμε Ότι ο ελληνισμός ε, Είχε εξαπλωθεί mm -hmm. Έτσι ε, Μέχρι Το ξέρουμε μέχρι με του Ανουνάκη, μέχρι και την Ιαπωνία. See, υποποιώ, αλλά, αλλά θα αλλά, σε εκδιώξω. Αλλά, θα αλλά, σε εκδιώξω τι ε, Υπήρχαν και από αυτέ τι Ασία ε, κατεβασιέ και μια επικράτησή του. Ε, δεν θα ήθελα να δέχομαι όλε τι ενδείξει και τις παραδόσεις μπορεί να έχουν σχέση δυστυχώς ναι. από τα σπαράγματα που μας έχει αφήσει ο χριστιανισμός που τα κατέστρεψε Α, μάσα, αυτό. και ο χριστιανισμός είναι ένα κατασκεύασμα του Παύλου αυτού του καθηκιού και έχω δικαίωμα να το λέω γιατί μου είπε ο πρόεδρος στο δικαστήριο που δικάστηκα και απέδειξα ότι ήταν πράκτορα. Του Διεθνού Ιωνισμού και τον είπα Καθήκη, μου είπε ότι μπορώ να τα ξαναλέω και δεν μπορεί να δικαστώ σε αυτή τη χώρα. Το ξαναλέω λοιπόν. Από τότε. Ναι, που είναι λοιπόν. Που είναι, λοιπόν ε, όχι, μην το δημιούργημα... λες καθήκον. Δημιουργήμα. αφού έχει τον τρόπο. Ναι. ναι. Λοιπόν, ε, αυτός ο τύπος λοιπόν ε, δημιούργησε το χριστιανισμό ακριβώ για να είναι. Μία τη Μέγενη για να πλήξει τον γίγαντα ελληνισμό ε... Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ήταν τρομερός στο μάρκετινγκ Γιατί έστησε ένα παιχνίδι που διαρκεί 17 αιώνες έτσι, Αυτό έτσι. μπορούμε και οφείλουμε να το παραδεχτούμε Ενάντια στην ανθρωπότητα βεβαίως έτσι. Με... Έκαψε τη Ρώμη, τα φόρτωσε στον, στον Έρωνα, έρωνα Ήρθε εδώ, έψε του Αθηναίους που ήταν ανοιχτή να ακούνε νέα πράγματα και ναι. ο άλλος τον κάνανε και Άγιο γιατί ήταν σαλεμένος και λέει «Αω ο, ο πρώτος, αω». Ε. Ναι, αλλά πώς μου το πήγε τώρα από τη τραγωγία, από τις στίδες του Σανουνάκη, δεν μπορώ να το συλλάβω. Έγιναν Άγιοι όταν επεκράτησε όπως επεκράτησε ο Χριστιανισμός και τα οποία επειδή τους λες «Γιατί οι Έλληνες» Το, η όλη δουλειά μας εδώ είναι Έχει γενικό τίτλο Που θα είναι και ο τίτλος της σειράς Των μικρών βιβλίων που θα γίνει Υπέρ Ελλήνων Μπράβο. Με πρώτο θέμα το γιατί οι Έλληνες Και ξεκινήσαμε από τη δημιουργία Του ελληνικού χώρου Τη δημιουργία του Έλληνος ανθρώπου Είπαμε ό,τι υπάρχει και σε θεωρίες Και, και σε και, προσι... και σε πηγές Μετά πήγαμε στην κοσμογονία των Ελλήνων Τη θεογόνία Και μετά άρχισαμε τον... Ο Μιρό, με μια παρένθεση το επειδή το ζήτησαν οι ακροατές στο συμπόσιο Σωστό. Και τελειώνοντας τον Ομυρό μπαίνουμε στην τραγωδία όπως είπαμε Και είπαμε ότι να το κάνουμε τη μία φορά τραγωδία Την ναι, άλλη να κάνουμε για φιλοσοφία να... για να εναλλάσσε Για να εναλλάξετε. τα θέματα Ωραία Λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα λοιπόν. ότι μπορεί να ήμασταν συγγενοί φύλλα Το λέω εγώ έτσι λίγο γρήγορα τώρα Από την πρώτη ερώτηση που ετέθη για τους Πέρσες τη εποχή εκείνη. Είναι πια ότι υπήρχε αυτή η σχέση ε... Γιατί πολλοί που λέγανε τους εξορίζαν από εδώ πήγαιναν εκεί και αράζανε Καλώς ή ναι. κακό τώρα αυτό δεν είναι θέμα της κουβέντας ε... Δηλαδή δεν πηγαίνανε στην Κάτω Ιταλία εξοριστή πηγαίνανε στην Περσία Από εκεί ήρθανε και οι τρεις μάγοι με τα δώρα Έχουμε και τη θρησκεία τη αγάπης Έρχονται και μέρες ωραίες Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες τώρα Για πες το. Είναι σαν οικογένεια, αγαπιόμαστε που έλεγε σε μια ταινία άσπρο Οι μάγοι με τα δώρα δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Από την Περσία έρχονται, είπε. Όχι στην Ελλάδα. Όχι, ρε παιδί μου, στη Φάτνη. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει η ιστορία των Εβραίων. Εντάξει, Καλά, κάνανε σου. και πήγανε στου Εβραίου. Όπου θέλει πάει ο καθένα. Ο ταξιδευτή. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει οι ερευνητέ να έχουν στα υπόψη. Οποιαδήποτε παράδοση Γιατί επειδή έχουμε μόνος παράγματα ναι, ναι. Από τα, την αρχαία ελληνική γραμματολογία Και την ε, Εν πάση περιπτώσει την ιστορία Σε εισαγωγικά και χωρίς Αλλά θα πρέπει να πατάμε Πάνω στις πηγές Από εκεί και πέρα να έχουμε στα υπόψη μα και να συνεκτιμούμε και οποιαδήποτε παράδοση. Ωραία, Γιατί είπα, μπορεί θα. να συμβεί κάτι, δηλαδή μια ανασκαφή ή μια μελέτη ενός κλίματο, όπω α πούμε στην Κίνα με Μπράβο. τον στρατό και να ανατρέψει. τον ανατρέψει, και να ανατρέψει κάτι ή να ενισχύσει μια α, θεωρία. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά λέω εγώ, η οποία είμαι υποχρεωμένη να βασίζομαι πρωτογενώ Τις πηγέ τη πρωτογενή, αλλά να λαμβάνω υπόψη μου και να έχω στο μυαλό μου και κάθε ε, παράδοση. Ωραία. Πάντω, εχθέ που είχαμε πάει στο Άτβα Τάλου με το φίλο στο Διαμαντέρα, να πάτε αγαπητοί φίλοι στο περιστήλιο χώρο εκεί, δεν είναι μέσα στην αίθουσα, έχει και μία φάτνη. Ακριβώ. Όπω την ξέρουμε στη σύγχρονη εποχή, αλλά είναι του 500 π. Οπότε πήγαινε αντί την από την οδό Ανδριανού, εκεί που είναι τα καφέ. Μπείτε μέσα, αριστερά στο κτίριο. Μόλι μπείτε που είναι η στήλη, στο στοά δηλαδή, την έχει εκεί μπροστά. Μα έχουμε και το διόνισο σε φάτμι. Ναι, Αυτό λέω, ρε, παιδί μου. Κοί, κοίταξε να δει, εγώ πιστεύω προ. ότι τα πάντα είναι αντιγραφή. Όλα είναι, όχι τα πάντα. Αντιγραφή από τον Ελληνισμό. Μόνο που όταν δεν μπορούσαν να δεχτούν τον ελληνισμό γιατί τους χάλαγε τη μαγιονέζα, τα σχέδιά τους, τα αντιανθρώπινα, τα αντιανθρώπινα ε, φτιάχνανε, φτιάχνανε φαλκιδευμένα στόρι που τα παίρνανε από τον ελληνισμό μόνο και μόνο για Οι να, αυτοί, όπως τα λέω εγώ, για να ξεδοντιάσουν και να ξενιχιάσουν τον τίγρη. Γιατί τίγρης χωρί δόντια και νύχια είναι, είναι τίποτα. Ναι. Να Αλλά ελληνικισμό τα έχει. Η ιστορία του εκδικείται. Ε? ιστορία του εκδικείται. Ευχαριστώ. Ένα διαλυματάκι μικρό να πάει με ένα νεράκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Από τη φίλη, η Μαρία Τζάνι είναι εδώ και είδατε πώ τα λέει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Μέρε που έρχονται. dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. io yo te juro que yo mismo no comprendo a mi pobre corazón desesperado. Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta, no quisiera que de nadie te acordara. No celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más. Jurame que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame. Pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Besame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiérreme, quiérreme hasta la locura. Y sabrás la amargura que estoy sufriendo por a ti. Todos dicen que es mentira que te quiero. με quisiera que σχέση με για τις τραγωδίες ε, θεματικά Ναι για τις τραγωδίες εκείνες. Ε, Στην ορέστια έχουμε Τον αγαμέμνονα, τις κοιφόρες Και τις ευμενίδες είπαμε Που οι ευμενίδες θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ναι. ε, Ο Αγαμέμνων Είναι το στόρι που γυρνάει Έχοντας πάρει και την Κασάνδρα Θα δολοφονηθεί από τη γυναίκα του Και τον αίγιστο με Εσχωρό τρόπο ε, Και βέβαια το επιχείρημα της Κλικτεμνίστρας Είναι ότι της σφαγίασε Την κόρη της την Ιφυγένεια είναι αυλίδη ε, και θα μείνει ανοιχτό το θέμα και θα περιμένουν τον εκδικητή ο εκδικητής θα είναι ο ρέστης ο οποίος ε, έχει σταλεί από τη μητέρα του ε, για, για να μην κινδυνέψει έτσι λέει η μάνα του και μεγαλώνοντας θα γυρίσει με το φίλο του τον πιλάδι, που ε, είναι κάτι περισσότερο από αδερφό, είναι ε, και σύμβουλός του, και οι χωϊφόρες, ε, η υπόθεση είναι ότι βλέπει ένα όνειρο, φτάνοντας ο της στην, στο Άργος, στι μικίνε, ήταν επικράτη αυτή, λοιπόν, ε, την ίδια, την ίδια νύχτα η μάνα του βλέπει ένα ονειρό που ε, υποτίθεται ότι ε, δίζενε ένα φίδι πήγε να την και την πλήγωσε και τα λοιπά ναι. και θεώρησε ότι αυτό μάλλον είναι κακό σημάδι και πήρε τις, παρακάλεσε τις δμοές της... Ε, τις υπηρέτριες που υπηρέτρια υπηρέτρια υπηρέτρια εσπάτων, ναι. να πάνε να, δώσουν, να κάνουν σπονδές στο νεκρό άντρα της, στον νεκρό άνδρα της, τον τάφο του. Ε, μαζί πάει και η Λέκτρα που η μάνα της δυστυχώς την έχει βάλει στο επίπεδο των Δμών Την έχει σαν υπηρετικό προσωπικό εκεί, Γιατί η, η Λέκτρα είναι με τον πατέρα της και δεν το καταλαβαίνει αυτό που έκανε η μάνα της. Εκεί λοιπόν θα κρυφτεί ο ορέστης με τον πιλάδι. Θα έχουμε τους Στρίνους, Θα έχουμε τις κατάρες Θα έχουμε την αδημονία Πότε θα έρθει ο ορέστης να εκδικηθεί ε, Θα γίνει αναγνώριση ανάμεσα στα αδέρφια Γιατί, Γιατί έχει φτάσει πρώτος ο ορέστης Και έχει κόψει βοστρίχους Και έχει αφήσει πάνω στον τάφο του πατέρα του Η ηλέκτρα που θα πάει να ξαναφήσει μαλλιά στον, στον τάφο του, θα δει αυτά, θα καταλάβει ότι αυτό πρέπει να είναι από τον αδερφό της, θα γίνει αναγνώριση και θα κάνουν μαζί το σχέδιο της Λελωφονία. δολοφονίας Κλυτεμνίστρας <κυκλίστο> και Αιγίστου. Όπου εκεί θα έχουμε το σπαραγμό του ορέστη, ένα, ένα καταπληκτικής ψυχολογίας βάθους έργο, ε, που να πρέπει να... Κάνει αυτό που έλεγε ο νόμος ο παλιός, δηλαδή η εκδίκηση του νεκρού ε, και ε, η πληρωμή της δολοφονίας του πατέρα. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δολοφονηθεί η μάνα. Έτσι. Και η μάνα δεν παίζεται στην, στον ελληνισμό. Είναι, είναι κρυπίδωμα, είναι θεμέλιος λίθος, ναι, είναι ναι. κολόνα, είναι αυτή. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτός ο παραγμός... Θα έχει μία ενίσχυση να προκρίνει το, την δολοφονία ε, και από τον ε, χωρό και την ηλέκτρα, αλλά και τον απόλονα ο οποίος Απόλλωνας θέλει να οδηγήσει τα πράγματα στον καθαρμό και θα τα οδηγήσει. Ε, οι Κέτιδες... Είναι ένα άλλο έργο το οποίο έχει διασωθεί που δεν προλαβαίνουμε να πούμε Όχι, τώρα Θα ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο εννοείται. Ναι θα ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο αλλά θα αναφέρομαι την υπόθεσή του γιατί εκεί επίσης μας δίνει πληροφορίες για το πώς ήταν στους μη ιστορικού που λέμε χρόνους η διακυβέρνηση Δεν υπήρχε δηλαδή ένας Βασιλιά που αποφάσιζε και διέτασε αλλά υπήρχε πάντα συλλογική απόφαση που περνιόταν και που ο βασιλιάς στην ουσία είχε την ευθύνη της προστασίας της πόλης της άμυνας και της προστασίας θα υπάρχει ερώτηση όχι απλά η φίλη μας εδώ η Ελένη από το Βόλο λέει ο θρόνος του αυτοκράτορα θα ήταν πιο σταθερός αν μάθαιναν οι υποτελείς αγκαλιάζοντά τον τον χριστιανισμό να υποφέρουν και να επακούν και έτσι το χριστιανικό δόγμα στην σταδιοδρομία του έγινε φραγμός για τη διανοητική πρόοδο της Ευρώπης ρίχνοντας τον κόσμο στον σκοταδισμό. Αυτό είναι δεδομένο έτσι. ότι ο Μεσαίωνας ξεκίνησε με την επιβολή του χριστιανισμού και έχει πολύ μεγάλο δίκαιο σε αυτό το σχόλιο που κάνει γιατί... γιατί Εν, το, το μήνυμα του χριστιανισμού είναι ότι δεν πειράζει που υποφέρεται εδώ κάτω θα είσαστε καλά και πάνω θα, θα ζήσετε καλά επάνω ναι, ναι, ναι. βέβαια, Λάξη, βέβαια. Αύριο. και στο Ισλάμ είναι το ίδιο γιατί και το Ισλάμ ναι, δημιουργήθηκε ναι. με την ίδια αυτή ναι. να χρησιμεύσουν ως μια μέγενη τα δύο αλλά στο Ισλάμ έχει και παρθένας στον στο χριστιανισμό δεν έχει παρθένα. Ε, λέει 70 παρθένας 72 πόσες είναι ο χριστιανισμός δεν έχει παρθένες. Όχι, το Ισλάμ έχει και παρθένες. <laughs> το στο, Ισλάμ μετέ, έχει, στο μετέπειτα, όχι το, τώρα. Το Ισλάμ έχει παρθένες, έχει πυλάφια. Πολλά. <laughs> Εξού και <laughs> έχει και δυσκολιότητα. Και θυμάστε, θυμάστε φίλοι, εκείνον τον, τον τζιχαντιστή που βάλει... καθώς δολοφονήθηκε είχε βάλει μεταλλική θήκη στο πέος του και ούτως ώστε το εάν ανατιναχθεί αυτό να παραμείνει ναι. υγιές για να μπορεί να πηδάει παρθένες ναι. στο, στο, το, στο το, ολάχ, το, ολάχ που πρόσεως, θα πήγαινε το, το πέος μόνο του, ναι. χωρίς αυτό ναι Δηλαδή μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη Ρεση Μαρία <laughs> Σε παρακαλώ Η τεχνητή <laughs> νοημοσύνη είναι, νο... είναι νοημοσύνη Αυτό Αυτή... δεν είναι τίποτα <laughs> Αυτή είναι ανθρωποειδή Είναι ε, Είδος ανθρώπων Πώ λέμε homo sapiens sapiens Αυτή είναι γρο γρο -μα... Ε τώρα είδες <laughs> τι μου κάνεις και λέει ο άλλος ξέρετε Πως οι τέτοιοι παίρνουν επιδόματα στην Ελλάδα Κάτι τετρακοσάρια Μα αυτοί παίρνουν τα επιδόματα στην Ελλάδα Έβλεπα στις ειδ αυτοί παίρνουν τα επιδόματα στην Ελλάδα. Και την εφορία την πληρώνουμε οι υπόλοιποι. Και οι Έλληνε πληρώνουν απλά εφορία. Έτσι, λοιπόν, να σε καληνυχτήσω, να σε ευχαριστήσω. Γιατί ε. είχε και ένα προβληματάκι, είχε χτυπήσει και πόναγε, Αλλά ήρθε η Μαρία η Απάρτησας, σα. Δεν ήρθε για μένα. άμα δεν μπορεί να έρθει, λέει: Όλοι, εγώ δεν ήρθε ήθελα να πω για την τριλογία του Προμηθέα. Μην το ξεχάσω. Ότι. Ε... Ότι με τον προμηθέα δεσμότη είναι η σύγκρουση τέλος πάντων. Ε, με τον λιόμενο είναι ότι τα βρήκανε. Τα βρήκανε και έπήρθε αρμονία. Ε, με τον πυρφόρο είναι η κατήσχηση της προμηθέϊκής υπόθεσης. Ναι? Αλλά δυστυχώς έχουν χαθεί. Ε, σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να θυμόμαστε από τον εσχήλο είναι ότι στα έργα του, με εξαίρεση, με εξαίρεση από αυτά που έχουν διασωθεί, με εξαίρεση τις ευμενίδες, ε, τελειώνουν, τελειώνουν οι τραγωδίες του και δεν ξέρουμε αν η Κατάρα έχει υποστεί εξορκισμό, ναι. αν οι ερινίες, δηλαδή ο συνειδησιακός έλεγχος, έχουν εξευμενιστεί ναι. και αν η άπλιστη, η αχόρταγη ε, μοίρα ε, έχει χορτάσει από, από τι θυσίε ε, οίκων ολοκλήρων. Αυτό δεν, δεν, δεν, δεν μα το δίνει. Δεν Τα αφήνει έτσι για να, να μα να... πει αυτό που θα πει. Ο επίσης μεγάλος μας, ε, σύγχρονος στο νεότερο ελληνικό κράτος, ο Παπαδιαμάντης, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι του κόσμου τούτου. Να είστε καλά και να έρωστε ελληνοπρεπός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα συνεχίσουμε σε λιγάκι με τον Γιώργο Καλογεράκη. Την άλλη Δευτέρα στις 8 εδώ η Μαρία θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε σήμερα. Καλό βράδυ να έχετε όλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα σήμερα. Λοιπόν, και προσοχή γιατί έρχονται περίεργα πράγματα, πολύ περίεργα.